Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, του γνώμου λύσαν οι οχτροί. Και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου λα μέσα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτρι, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και του φιλέψαμε οι δορκέ γη, χωρί ιδέα. Κλέψανε, λένε όλοι. Να είμαστε λοιπόν εδώ, μια ακόμα Παρασκευή. Ευτυχώ για μένα, ναι. Φαντάζομαι και το εύχομαι σε όλου όσοι πέρασαν. Τα κρυολογήματα και τι γρήπε του καιρού να έχουν την ίδια τύχη είτε πίσω του είτε μπροστά του, δηλαδή να μην αρρωστήσουν ή αν αρρωστήσουν να γίνουν το ίδιο καλά με μένα. Ναι, 15 μέρε αντιβίωση μου φάγε οπότε γιατί να μιλάμε και τι αλήθειε, τι πραγματικέ πριν ο άλλο βγάζει τα συμπεράσματα του. Τώρα πώ την άντεξα, ο Θεός και η ψυχή μου και η κοιλιά μου και το στομάχι μου το ξέρουν. Παρηγορηθείτε λοιπόν, η γρήπη και το κρυολόγημα είναι κάτι που περνάει. Τα μέτρα είναι αυτά που δεν περνάνε. Ήρθαν για να μείνουν μέχρι το 2060. Οπότε την να ευχηθείς σε κάποιον να μην κρατήσει ούτε 60 μέρες ούτε 60 ώρες η γρήπη του αυτό είναι πιο φυσιολογικό, πιο εφικτό, πιο ανθρώπινο, πιο ρεαλιστικό, ενδεχομένω και πιο θεϊκό για τα υπόλοιπα, για τα υπόλοιπα θα φροντίσουν ο Λάσκαρη Αγοραστό, που είναι σήμερα μαζί μου στον ήχο, η Βάνη Εζάνη που θα πατάει τα τηλέφωνα σα και η εξαιρετική μουσική επιμέλεια τη νάση που σήμερα από μόνη τη σχολιάζει όλα τα δικτυώμένα με τον τρόπο του από τη Μέρκελ και τον Τζίπρα μέχρι και αυτά που συμβαίνουν στον καθένα και στην καθεμία από μα. Για να κανέλει στο μικρόφωρο, είναι ο Λέμε, στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη, με μουσική σχόλια και πολλέ κληρώσει. Σα τιμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε. Το κινητό στο οποίο στέλνετε, το, το δια του κινητού σας το μήνυμα είναι real καινό no μήνυμα στο 1965-1965 το νούμερο για του υπολογιστέ του βιβλιοπαπάκυριαλεφ.gr και το τηλεφωνικό κέντρο εξαιρετικά εύκολο 211-200-8200. Λοιπόν, νομίζω ότι οφείλουμε έναν σεβασμό. Στη ρησή που πρέπει πλέον να αντιστραφεί. Ακριβώ όπω και το δημοψήφισμα. να φάτσεω, una ράτσα. Τώρα τη σχέση έχουμε εμεί με την Ιταλία, εγώ δεν μπορώ να την βρω. Κάποιοι προσπαθούν να την βρούνε δοκιμάσανε. Ένα από αυτού ήταν ο Τσίπρα. Φαντάστηκε ότι οι Ιταλοί είναι σαν τα μούτρα μα. Ή τα μούτρα μα είναι σαν τον Ιταλών τα μούτρα. Το ίδιο μπορεί να φαντάστηκαν και οι Δεν το είπαν ποτέ Ιταλία, Ιταλοί. Εμεί το λέμε εμεί εδώ αυτό. Και ε, ε, το, ε, φαντάστηκε και το πίστεψε σε τέτοιο βαθμό που κατέβασε ψηφοδέλτιο, ήταν τον ίδιο επικεφαλή υπέρ τη Ευρώπη κατά το Ιταλικό. Μούτρο που το ήθελε να είναι, να έχει και να είναι και έρχεται μετά ο Ρέντσε, κάνει ένα δημοψήφισμα, το χάνει και πάει σπίτι του. Ή το τι σπέκουλα τραβήχτηκε μέσα σε μία εβδομάδα που αρχίσαν και λέγανε: Μπορεί να μην πάει, μπορεί να μην πάει. Γιατί ουναφάτσα, ουναράτσα, τι διάνοια λύση τα κάναμε εμεί εδώ. Θα τα κάνει όπω τα κάνει και ο Τσίπρας. λέει: Αφού μα λένε ουναφάτσα, τα ίδια πράγματα είναι. Ο άνθρωπο είπε: Έχασα, δεν υπάρχει Σημασία. Ούτε το άντε είχε να το πει, ούτε το υποσχέθηκε ποτέ, όταν αντιστρέψει το δημοψήφισμα που το αποτέλεσμα, ούτε κατόλμησε να το κάνει. Γι' αυτό λοιπόν νοράτσα ίδια, νομουρή ίδια, νοφάτσα ίδια. Επομένως, με βάση αυτά, πριν φτάσουμε στα περί αποτρόπαιου πραξιοποιήματος στην Τουρκία και πολλών άλλων μεγαλόσχημων και σφυριλάτηση. Κατανόηση με τους Ευρωπαίους που αντίληξε με τη Μέρκελ αυτή που θα της έδινε τα παπούτσια στο χέρι και αυτό το οποίο δηλαδή πριν από το δικό μας δημοψήφισμα εξαιρετικώς αφιερωμένο σε όσους δεν πιστεύουν όπω, εγώ ότι δεν είμαστε ούτε ράτσα ούτε φάτσα ίδια με τους Ιταλούς Λιταλιάνο Λασάτε Καντάρε Από τον Τότο Κουτούνιο ε, Φανταστείτε κάποιον να τραγουδάει Ελληνιστή αυτού του στίχους Καλημέρα Ιταλία με τα σπαγκέτι αλντέντε, με έναν παρτιζάνο για πρόεδρο με το ραδιόφωνο πάντα στο αριστερό χέρι, το τραστιστοράκι εννοεί τη εποχής και ένα καναρίνι κάτω από το παράθυρο Εξωσαν είδετε καναρίνια εσείς κάπου μεταξύ ημιων Καστελόριζου και της νίσουρο. Ρο Λάσχατε καντάρε Κολλακυτάρα Ραϊμάνο Lasciatemi cantare, sono un italiano. Uggiorno Italia gli spaghetti a dente, e un partigiano come presidente. Con l'autoraio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Uggiorno Italia con i tuoi artisti. Con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suoni. Solo l'Italia, buongiorno Maria, buongiorni pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io, lasciatemi tanto. piano vero, con Italia che non si smaventa, con la crema da barba menta, con un vestito cessato sul blu e la viola la domenica in chiuso. Intorno Italia col caffè ristretto, le case nuove il primo cassetto. Tiene tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una. Can Τι σα έχω εγώ τώρα μετά το ρυθμικό ιταλικό Μπελκάντο το οποίο σε πολλού από εδώ είναι ότι πολλέ φορέ πέρα από τη μελωδία τη ιταλική γλώσσα μοιάζει και. Ε, ε, σχετικώ αφελέ. Δεν είναι, πιστέψτε με. Δεν μοιάζει με εκείνη την αμερικάνικη μουσική των ασανσέρ ε, που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν την γλυκαιρή Κάθε άλλο παρά. Ε, τι σα έχω, τι σα έχω, λοιπόν θα σα στείλω σε ένα μέρο σήμερα όπου το ελληνικό ροκ μετράει δυνάμει. Θα σα στείλω στο κύτταρο. Uh, υπάρχει ένα μοναδικό live happening σήμερα στο κύτταρο Υπήρου και Αχαρνών Εκεί απόψε οι πόρτες ανοίγουν στις 8 Έχω δύο διπλές προσκλήσεις για τους δύο πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 2 208 200 800. Τραγουδάνε η κολεκτίβα μαζί με τους 9 χιλιοστά Για όποιον ξέρει είναι και 9 έτσι Για τους 30, <laughs> 30 μιλιαμπέρ και τους σάλτερα β Ένα μοναδικό λαϊκό uh, και το εννοώ το λαϊκό Το ρόκι είναι λαϊκό είδος είναι λαϊκό είδο το ροκ. Τέσσερις μπάντε λοιπόν είναι έτοιμες για ένα σεισμό σε ένα χώρο όπου με πολύ αγάπη και πολύ ένταση και πολλή ζωή και πολλά νιάτα πέρασαν οι καλύτεροι της ελληνικής ροκ μουσικής. Αυτά και μετά διαφημίσεις με τους κολεκτίβα απόψε άμα θέλετε και κερδίσετε στο... στην όδο Υπήρου στο κύτταρο. <Κλέψανε, λένε> Κλέψαν και αυτοί! Α, να είμαστε λοιπόν εδώ, για όσου δεν προλάβατε. Είσαστε ενδεχομένω μέσα στο αυτοκίνητό σα. Ξέρω ότι κοιμηθήκατε με την αγωνία. Τι θα πει σήμερα με τη Μέρκελ στο Βερολίνο, Τσίπρα. Είμαι βέβαιη δηλαδή ότι πολύ από εσά μείνατε και άϊμνοι. Άϊπνοι, άϊπνοι. Βγήκατε, πήγατε στη δουλειά με την τσίπλα στο μάτι. Όσοι πήγατε, οι προσπαθήσατε να τα βγάλετε πέρα με την μελαγχολία και την κατάθλιψη και το σφίξιμο στο στόμα, στη ζωή. Που φέρνει η ανεργία, αλλά περιμένατε εναγωνίω να φτάσει μια μισή-δύο το μεσημέρι μισή εκεί να ακούσετε τι είπε ο Τσίπρα στη Μέρκελ. Ε, όχι ένα λόγο. μετά τι κρύμακα καλά κάνατε. Γιατί αυτά που λέει στη, Τζή, στη Μέρκελ δεν είναι ίδια με αυτά που λέει εδώ. Επομένω, καλό είναι να τον ακούει κανένα. Αυτό δεν το έχετε σκεφτεί ποτέ. Αλλά πρέπει να τον παρακολουθείτε. Γιατί αλλιώ μιλάει έξω, αλλιώ μιλάει μέσα. Αλλιώ μιλάει στου Ιταλού, αλλιώ μιλάει στου Έλληνε. Αλλιώ μιλάει στου Γερμανού, αλλιώ μιλάει στου Έλληνε. Αλλιώς μιλάει στου Γάλλους, αλλιώς μιλάει στου Έλληνες. Θυμάστε πως ήταν με το Βερουφάκι παρέα έξω. Α, άλλα έλεγε. Μετά έρχονταν μέσα, τώρα άλλα λέει. Από asset, κεφάλαιο, έγινε τέτοιο. Είναι σαν τον πόνους των 300 ευρώ, των 300 που θα δώσει τώρα, σε ανθρώπους οι οποίοι θα πάρουν ακριβώς το μισό του ΕΚΑΣ, δηλαδή ο οποίος 230 θα πάρει τώρα 115. Δηλαδή θα χάσει περίπου 1500 άρικα το χρόνο, αλλά θα πάρει 300 άρικα για να παρηγοριέται. Αυτά είναι. Ε, ε, ε. Λοιπόν, σα λέω ότι ανάμεσα σε αυτά που είπε, είπε. Ε, ε, ωραία, ακούγονται αυτά. Αυτά που σα λέω είναι πολύ σοβαρά. Η Ελλάδα έχει επιβαρυνθεί σε τεράστιο βαθμό. Υποστηρίζουμε μια δίκαιη κατανομή προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την υποστηρίζει. Τη δίκαιη κατανομή. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία να εξηγχώρει κλείσει τα σύνορα. Ό,τι πείτε. Στο Βίζεγκραντ. Εγώ, γιατί να πω κάτι άλλο. Ε, δεν μπορεί να εγκαταλείψουμε την Ελλάδα στη μοίρα τη. Κάποιο που να μπορεί να είναι πρωθυπουργός και να λέει εγκαταλείπει την Ελλάδα στη μοίρα Δεν είναι το κούβο και πολύ πιθανό Αυτό τη Μέρκελ το λέει όμως έτσι Λοιπόν ε, έχουμε στενή συνεργασία είπε στο θέμα της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωση Τουρκίας Και η δραστηριοποίηση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο είναι καλή διαδικασία για να καταπολεμηθεί το δουλεμπόριο διότι το πρόβλημα είναι το δουλεμπόριο, αν έχετε καταλάβει. έτσι Όχι οι ορδέ των προσφύγων και των μεταναστών, οι οποίε φτάνουν από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Όχι, μόνο δουλεμπόριο είναι. Άμα περνάνε από μόνοι του και δεν περνάνε με το δουλεμπόριο, καλά είναι. Εκεί το ΝΑΤΟ γιατί να ασχοληθεί. Διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο που δοκιμάζει τι δυνατότητέ μα. Τι δυνατότητέ μα δοκιμάζει, ρε παιδιά, τι αντοχέ μα. Θα τρελαθώ. Ποιε δυνατότητε, πιανού. Αυτό ο πληθυντικό ποιον αφορά, αυτόν και τη Μέρκελ ή αφορά εμά και αυτόν. Αυτά είναι που δεν διευκρινίζονται ποτέ. Τι να κάνουμε, δεν το κάνουμε ποτέ οι δημοσιογράφοι. Δεν πιάνουμε το κείμενο αυτό και καθ' αυτό μόνο του, γιατί εγώ το έχω μόνο το φανημένο μπροστά μου. Να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της οικονομίας. Η οικονομία είναι μια κυρία που την έχει απέναντι και ξαφνικά σε προκαλεί. Σε προκαλεί η οικονομία. Αντιμετωπεί τι οικονομικέ προκλήσει τη ασφάλεια. Σου έρχεται με κάνα, ξέρω εγώ τι να πω, βιτριόλι, ε, με κάτι άλλο. Να πούμε κυρία ω τη την οικονομία ε, τη ασφάλεια και τη μετανάστευση. Και πρόσθεσε ότι η περίοδο που διανύουμε απαιτεί, ακούστε με καλά, καλή πίστη να συμφωνήσουμε, συνεργασία γιατί να μην συμφωνήσουμε και αλληλοεκτίμηση γιατί να μην συμφωνήσουμε μεταξύ ποιων μεταξύ των εταίρων. Εδώ πεθαίνει. Οι εταίρε σε όταν ω χώρα πα και του παρουσιάζει 7 Δι πλεόνασμα την ίδια ώρα που ο ίδιο χρωστά σε Έλληνε πολίτε από επιστροφή φουμπουάκια που άλλα πράγματα 6,5 δι. Δηλαδή, τέτοιο πλεόνασμα, ρε παιδάκι μου, εσεί να μα χρωστάτε ακόμα και τι Μιχαλούς Είναι γεμάτη τσέψες ή δεν είναι. Άμα δεν πληρώσετε τίποτα. Και βέβαια είναι. Πάμε παρακάτω στι πολλαπλέ κρίσει, λέει. Ο στόχο του είναι ο απεγκλωβισμός Αυτή που το ψηφίσατε να το σκεφτείτε. Να απεγκλωβιστούμε από τι πολλαπλέ κρίσει. Και να σφιληρλατήσουμε το νέο όραμα για την Ευρώπη. Τι διαολεμένο όραμα είναι αυτό για την Ευρώπη. Για ποια Ευρώπη, άμα το κερατό μου μιλάει. Για να καταλάβω και εγώ. Την Ευρώπη σας αφορά και με αφορά. Ενώ κοινή απειλή, λέει, είναι η άνοδος των ακροδεξιών στην Ευρώπη. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί από τι δημοκρατικέ δυνάμεις. Εδώ τον έπιασα. Λέει, προσέξτε, τις ακροδεξιές δυνάμεις στην Ευρώπη. Τι δεν λέει τις ναζιστικές, δεν λέει τις φασιστικές Αυτές είναι καλές δυνάμεις Η εκροδεξία είναι οι κακές δυνάμεις Γιατί το λέω αυτό Μα ο Μιχαλό Λιάκος και λέει ότι είναι εθνικιστές και απλώς ακροδεξί δεν είναι Είναι εθνικιστές, είναι ακροδεξί Δεν είναι ούτε φασίστους ούτε ναζί Έτσι εξηγείται Από τα μέζια του ζουράρι μέχρι τα μέζια του καθενό που με ακούει τώρα η κλωσιά είναι ορατή και πραγματική. Αυτά θα τα πούμε μετά. θα τα πούμε μετά. Σα έχω και βιβλία, σα έχω και πράγματα, σα έχω και ουσιαστικέ αντιναζιστικέ αξιοπρέπειε από του ανθρώπου. Λοιπόν, όταν έφτασε στο τέλο. Εκεί, εγώ αρχίζω και έχω προβλήματα. Θα συζητήσουμε, λέει, δεν ξέρω με ποιου, και για τι δυσκολίε με την Τουρκία μετά το αποτρόπαιο πραξικόπημα του Ιουλίου. Αν είναι αποτρόπαιο το πραξικόπημα του Ιουλίου. Τότε γιατί συζητάμε του 8 αν θα του γυρίσουμε πίσω δεν του γυρίσουμε. Από τρόπια τύχη θα έχουν. Λέω τώρα. Εγώ για να κοιτάξω μόνο τι λέξει που λέει ο λέξη. Μπορείτε να κάνω πολιτική ανάλυση, δεν καταδέχουμε, δηλαδή. Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί ο οποιαδήποτε αμφισβήτηση των κυριαρχικών των δικαιωμάτων. Αμπάκαλε, έχει δίκιο. Γιατί να ανοιχθεί τα κυριαρχικά τη δικαιώματα. Έχει τα 5-6-8 7 8 9 που θα χαθούν και δεν βαριέ δεν πειράζει. Μάλλον όχι. Αυτά είναι οι κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτά περισσεύουν από τι δηλώσει των δικών του ανθρώπων. Για να έρθει να δέσει η σάλτσα, δεν αντέχω άλλο. Παίξε, παιδάκι μου, το ρετυρέ. Μουσική, στίχη και τραγούδι ο, Θε... ο Δημήτρη Τιαμαντάνη. Όχι τίποτα άλλο. Το 2015 γράφει: Είμαστε εχμάλωτοι σε κράτο παρακμή. Βλέπουμε, ακούμε, αλλά δεν μιλάει κανεί. Πότε θα περάσει αυτό το χαβαλέ. Πιάσαμε υπόγα αντί για Γεια σου, του χαβαλέδε Είμαστε εχμαλωτή σε κράτο Βλέπουμε ακούμε αλλά δεν μιλάει κανεί. Βλέπουμε ακούμε αλλά δεν μιλάει κανεί. Είμαστε εχμαλωτή σε κράτο παράκτη. θα περάσει αυτό το χάβαλε. Βγάζαμε υπογάδια, αδειάρε τι Πότε θα περάσει αυτό το χάβαλε. Υπάσαμε η βογα αντιγιαρετήρες Του σε να με σε κάποιους που πουν τα λεφτά Τι κι αν είμαστε ναι, ανοίγη, ή έχουμε δουλειά Του ναι, λίγι σε κάποιους που πουν τα λεφτά Ποτέ θα περάσει αυτό το καβάλε πιασαμε υπόγα αντιγιά ρε τυρε θα περάσει αυτό το χαβαλέ Ποιαζάμε υπόγα αντιγιά ρε τυρε Βρύση <Κρυσι>, ανεργία φορεί ερχόνται άφερτα το χειμώνα θερμάνσι θα έχουμε κουβέρτα. Το χειμώνα θερμάνσι θα έχουμε κουβέρτα. Γυρσία, ανεργία, φορείερχονται άφερτα. Ούτε θα περάσει αυτό το χάβαλε. Φτιάσαμε υπογάδια, αδειάρε τι ρέ. Ούτε θα περάσει αυτό το χάβαλε. Φτιάσαμε υπογάδια. Εντάξει, λοιπόν εδώ. Το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, θα σα πω κάτι προσωπικό τώρα. Μόλι με ρώτησε, Φεύγοντα από εδώ, Φωτορή, Γιατί δεν έρθει στο γήπεδο του Παναφυλαϊκού στον στο Πάσχετ. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξηγήσω και θα το εξηγήσω ξεκάθαρα. Ακόμα και όταν το βλέπω στην τηλεόραση, αν είσαι δεν καπνίζει το κλειστό, μεγάλο πρόβλημα για έναν άνθρωπο σαν και εμένα. Πα ανοιχτό γήπεδο για να μπορεί και να καπνίζει. Να ο καθένα του φανερά. Και ειδικά σε αυτού που τον ακούνε. Το δεύτερο είναι ότι. Η, η εναλλαγή του σκορ και ο τρόπο με τον οποίο εκτελήσεται το μπάσκετ. Το γήπεδο έχει και μια απλά χρονική έχει και ένα διαφορετικό τρόπο με τον οποίο παίζεται η μπάλα. Το στο ποδόσφαιρο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το μπάσκετ, μου αρέσει και πάρα πολύ η ομάδα του Παναθηναίκου στο μπάσκετ. Θα γουστάριζα πάρα πολύ να πηγαίνω. Δεν το αντέχει η καρδιά μου. Θα μείνω από καρδιακή προσβολή, σα το λέω. Το βλέπω στην τηλεόραση και όταν είμαστε σε κρίσιμη κατάσταση, σαν τελευταία ένα, ενάμιση, δύο λεπτά, πατάω και βλέπω οτιδήποτε. Μέχρι και διαφημίσει. Προκειμένου. Ah, να μπορέσω να πάρω ανάσα. Λοιπόν, ε, μεγάλη γυναίκα είμαι να πίνω υπογλώσια για να πάω στο μπάσκετ. Πολύ πολύ να χαλάσω και την, uh, την παρέα γύρω γύρω, γιατί θα μου λένε κατέβασε λίγο το άγχο, λίγο, λίγο το άγχο. Δεν πίνω κιόλα αλκοόλ που να με πάρει, να πίσω. Θα έπρεπε και κανένα πλακέ μπουκάλι, να πλακωθώ, να μεθύσω, να το παρακολουθήσουμε. Αν μεθούσα, θα καταλάβαινα ότι είναι η, <σχει> <σχει> η, η ταϊνίκη. Επομένω, δεν με βγάζει να πάω. Το λατρεύω, αλλά δεν μπορώ να πάω. Αυτό για του μπασκετόφιλου, ειδικά τώρα που έρχεται το Τζεντίλα, έπαιξε κι εγώ και ένα ιταλικό τραγούδι. Έχει αρχίσει και γίνεται. Ευτυχώ δεν είναι <σχει> ούτε <σχει> φάτσα, ούτε ουνα ούτε σε <σχει> αυτό. Ούτε σε <σχει> αυτό. Καθόλου. Θα έρθει ο Τζεντήλ εδώ και από Ιταλό θα τον κάνουμε... Έλληνα που παίζει στον Παναθηναϊκό, όχι όπου. στον Παναθηναϊκό μπάσκετ και αυτά τα πράγματα είναι καλύτερα. Πάω στα μηνύματά σα. Λοιπόν, ο Γιάννη γράφει. Ε, αν θα κάνω εκπομπή από την άλλη Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή θα κάνω και την Παρασκευή που είναι πριν από τα Χριστούγεννα, θα κάνω και την Παρασκευή που είναι πριν από την Πρωτοχρονιά, live, κανονικά, κανονικότητα και με πάρα πολύ, εάν θέλετε, περισσότερε κληρώσει από ό,τι κάνω συνήθω, σε βιβλία και σε τέτοια, για να είμαι και εγώ μέσα στο ερωταστικό πνεύμα. Αν δεν κάνω ήδη, για άλλου λόγου, μπορεί να είναι τα φώτα, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρη και Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά live εδώ θα είμαι και θα τα περάσουμε μαζί έχει ένα δίκιο, ο Γιάννης που επισημαίνει ότι δεν πήγε μόνο ο Τσίπρας, θα πάει και ο Κούλης πήγε και ο Κούλης, θα πάει και ο Κούλης εκεί, συμφωνώ ο Κυριάκος θα έλεγα, εγώ δεν μπορούμε να τα κάνουμε δεν τα κάνουμε, αυτά δεν δεν είναι και ωραία, ξέρετε, να ακούγονται γιατί στο κάτω-κάτω δεν έχουμε και τόση οικειότητα για να τον, πώς τον αποκαλούν οι φίλοι του, ενδεχομένω σκούλι. Ε, Λε ότι κουράστηκε πια με τα θεατράκια των Πολυκάντιδων μέσα και έξω από την Ελλάδα. Έχει ο Γιάννη, μου εκεί που κάθεσε στην Αγγλία και τα βλέπει αυτά και τα ακούε αυτά. Νομίζω ότι μπορεί να αισθάνεσαι πραγματικά και βαθιά απογοητευμένο όπω και εμεί όλοι εδώ. Αλλά πρέπει να σταθούμε στα πόδια μα και κυρίω να συνηθίσουμε να κοιτάμε ψηλά. Ο νιόνιο μου γράφει. Κύριε τη κυβέρνηση τη εξωματική του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, ολοκληρώνεται τον εκφασισμό μια ολόκληρη κοινωνία. Συμφωνούμε. Σπάσετε το αυγό του φιδιού και το αφήνετε να δηλητηριάζει συνειδήσει. Συμφωνούμε και προσυπογράφω. Καλό απόγευμα σε όλου. Από μένα ναι, να δει. Α, και ένα μήνυμα αυτό το προσιπογράφω επειδή το στέλνει εσύ. Προ τη φίλη του, λέει, Τζο, ο νιόνιο στην Έγινα, Μεριτζό, τον Αριστίδη να δίνετε. Λοιπόν να δίνετε καλά τον Αρεστίδη για να το λέει ο Νιόνιος ο Μπακάλης κάτι θα ξέρει Και α, πάω και σε ένα ακόμα μήνυμα Είναι τροπή Λιάνα να, να παίρνει έκτακτο βοήθεια με ένας που παίρνει 800 ολόκληρα ευρώ Ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης Μερικοί νοικιάς σπίτια έχουν καταθέσει και μετοχές ομολόγων Και να μην παίρνει φράγκο ένας άνεργος που είναι μακροχωνίος άνεργος και δεν παίρνει δεκάρα εκεί αποφάσισε να δώσει αριστερά α, στους πλούσιους, στους πεντάρδες ταξίουχους του Δημοσίου με 160 χιλιάρικα εφάπαξ και στους βολεμένους που δεν κατάλαβαν τίποτα από την κρίση αφού δεν ξέμειναν ποτέ χωρίς δουλειά και μεροκάματο. Να σου πω κάτι, στο δώσε, κατά ποτέ τέτοιες συνθήκες, εγώ αδυνατώ να κάνω το διαχωρισμό για να το λες κάτι θα ξέρεις. Αυτό το οποίο με πειράζει είναι η κοροϊδία. Να εμφανίζεται σαν 13η σύνταξη κάτι που δεν είναι και ω κόμμα να έχουμε καταθέσει τροπολογία μαζί με τι τροπολογίε που αναγκάζουν του άλλου να τι ψηφίσουν για να μην φανούν τσιγκούνιδε απέναντι στον κόσμο. Και να λέμε ναι σε αυτό το τρακοσάρι γιατί είναι κρίμα να πει όχι στο τρακοσάρι να το πάρουν αυτοί και όποιοι είναι να το πάρουν. Αλλά την ίδια στιγμή κάνουμε εμεί, καταθέτουμε μία τροπολογία, να επανέλθει 13 και η 14η σύνταξη. Και βεβαίω μα γράφουν εκεί. Στα μεζεά του, αν έχουν. Γιατί και για να γράψει κάτι τόσο μεγάλο, το κουκουέ στα μεζεά σου, πρέπει να τα έχει μεγαλύτερα από αυτό και δεν το κόβω. Θα το κάψω ή θα καώ, λοιπόν, λέει το τραγούδι, η στίχνη του Κώστα Παπαγεωργίου, η μουσική του Νίκου του Πλατήραχου, στο τραγούδι ο Γιώργο Νταλάρα και σε τελευταία ανάλυση τη λέει, Μα το σπίτι θα το κάψω ή θα καώ και θα δακρύσω από τον καημό. Μέσα στο χειμώνα κάτω από τη βροχή, θα το ξαναχτίσω από την αρχή. Έχει και πολιτικό συμβολισμό για όποιον θέλει. Κλειδί, να μην του δώσω αφορμή. Σβήνω το σημάδι, βάζω το σταυρό. Ήρθα να μου πάρουν ό,τι έχω φυλαχτώ. Σπάσανε την πόρτα, λύσαν τα σκυλιά. Φύσηξε βοριάς και συνευχιά. Μάντο σπίτι θα το κάψω ή θα καώ και θα τα χρήσω τον καημό μέσα στο χειμώνα κάτω από την βροχή θα το ξαναχτίσω την αρχή σε μου ποιος είσαι να σου πω ποιος είμαι εγώ Ξέρω από σκοτάδι ξέρω κι από χως Δεν μου πάει να κρύβω μες κυφτός. Μα το σπίτι θα το κάψω ή θα καώ Και θα δακρύσω από καημό Θα ξορκίσω τα στοιχιά και το θεριό Άμα πας η θα χωρέσω και θα πιώ και όλο το χειμώνα κάτω από την δροχή Θα το ξαναχτίσω απ' την αρχή <coughs> Ζητώ συγνώμη Είχε μια κανονική ζωή Τακτοποιημένη Ήταν από του που δεν χρειαζόταν να σκέφτονται ιδιαίτερα Άρα μόνο να ακολουθεί τους κανόνες να μένει συμβατός με τις απαιτήσεις το είχε καταφέρει ω την ώρα τη στιγμή που η γη κουνήθηκε κάτω από τα πόδια του. Έπειτα όλα άλλαξαν απότομα. Ήρθε το πρώτο μουύδιασμα, ήρθε το κενό και μετά οι Γνώριζε ότι είχε βρεθεί έξω από το παιχνίδι, μα όσο πριν ως ο καιρό δεν ήταν καθόλου σίγουρο πως ήθελε να επανέλθει σε αυτό. Απ' την άλλη, ήταν δύσκολο να φανταστεί τη συνέχεια. Σύντομα άσε να του λείπουν ανάσε. Η χειμωνιάτικη πόλη έσφυγε γύρω του και ο χρόνο τελείωνε. Έπρεπε να κάνει κάτι, ακόμα και αν του ήταν εντελώ αδύνατο να προβλέψει τι συνέπειε. Έτσι, για πρώτη φορά δεν υπολόγισε τίποτα. Αφέθηκε στην αβέβαιη αγκαλιά μια παρόρμηση, που όμω έμελε να τον πλέξει με τον ορίζοντα και το πιο αγαπημένο του γαλάζιο. Το γαλάζιο του Αιγαίου. Κάπου εκεί υπήρχε ένα καινούριο δρόμο ικανό να τον απελευθερώσει από τον προσωπικό του βυθό. Μια κατακόρυφη πορεία προ τα πάνω, προ την επιφάνεια. Μια ανάδυση η δική του. Θα ήθελα, αναμφιβόλω, να το ευχηθώ σε όλου, όσοι βρίσκονται σε παρόμοια θέση ανταυτού αυτού έχω να σας δώσω τέσσερα αντίτυπα η αρχή της ανάδυσης του βιβλίου του Θάνου Λουτριώτη. Ο Λουτριώτης είναι γιατρός. Όταν οι επιστήμονες αποφασίζουν να γράψουν, ε, δικηγόροι, γιατροί, πιστέψτε με γράφουν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. εκδόσεις Φιλίρα, εκδοτικό οικό που ειδικεύεται στην λογοτεχνία. Ε, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Το χαρίζω από καρδιάς στους πρώτους τέσσερις που θα τηλεφωνήσουν, στο 2, 11, 200, 800, 800, και... Κουιντόνουμ, mm. τι δίνουμε, τι παίρνουμε σε αυτή τη ζωή. Στοίχη Γιάννη Τατσόπουλος, μουσική τριμή της Μαρκατόπουλος. Το τραγούδι ο Παντελίστε, ο Θεοχαρίδης και μια εξαιρετική χοροδία που θα την ακούσετε πίσω, ενδιάμεσα, στο βάθος να τραγουδάει λατινικά τι κουβαλάμε εμείς στη φιλία ε, και στην αγάπη, ε, ποιος υπερασπίζεται την ευαίσθητη αγάπη και πολλά άλλα που δεν χρειάζεται παρά μόνο να τα ακούσετε και θα τα καταλάβετε όλα. <Τι> Βόκαρπο, Πέρτε που ταρό σε βράχο χείρο, φυτών η μέρα σαν. joue tu Oh, hey. Για να καθρέφτεις του oh, hey. Σε μια οθόνη Δεν θα κάνω κανένα άλλο σχόλιο, δεν θα πω τίποτα, απλώς θα διαβάσω την ανακοίνωση ολόκληρη τη οικογένεια ΦΥΣΑ. Και θα αφήσω τα συμπεράσματα στον καθένα και στην κάθε μια από εσά και από εμά. Εισαγωγικά, για μία ακόμα φορά έγινε σαφές σε όλους του δημοκρατικούς ανθρώπους ότι η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από το πολιτικό σκηνικό το οποίο διαμορφώνουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Η δίκη, η οποία ξεκίνησε στι 20 Απριλίου του 2015, έχει καταδείξει μέχρι σήμερα με απόλυτη ευκρίνεια τη δράση τη εγκληματική οργάνωση επί 30 χρόνια τώρα. Η δράση αυτή, η οποία ενισχύθηκε από την ανοχή του κράτου, τη αστυνομία και άλλων συγκεκριμένων παραγόντων, είχε αποτυπωθεί στην πληθώρα των δικαστικών αποφάσεων για τα διάφορα εγκλήματα των στελεχών αυτή τη οργάνωση. Αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι επιτέλου είναι κατηγορούμενη και η ηγεσία τη, δηλαδή οι άνθρωποι που διευθύνουν, διατάζουν και κατευθύνουν την εγκληματική οργάνωση αυτή. Προφανώς α, αυτό κάποιος ενοχλεί και για το λόγο αυτό παρατηρούμε ότι στην πολιτική σκηνή επιχειρείται ένα ξεδιάντροπο ξέπλυμα του φασισμού και των ιτημένων του 1945 αφού σύμφωνα και με την ομολογία του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης οι Έλληνες συνεργάτε των Γερμανών Ναζί είναι οι παππούδε εντό εισαγωγικών και οι πατεράδε εντό εισαγωγικών των χερσαβηγητών, οι προγονεί του ιδεολογικά και ενίοτε και κυριολεκτικά. Οι πρόσφατε εμφανίσει κυβερνητικών στελεχών, αγκαλιά με νεοναζί αλλά και δηλώσει, προσβάλλουν τη μνήμη των νεκρών και των υπολείπων θυμάτων του φασισμού, νομιμοποιώντας ουσιαστικά τη δράση των ταγμάτων εφόδου και προτάσσοντας τη λογική του περασμένα-ξεχασμένα. Για μας που μείναμε πίσω και για τη μνήμη των δικών μας προγόνων τίποτα δεν πέρασε, τίποτα δεν θα ξεχαστεί. Στον αγώνα κατά του φασισμού οι πολίτες είμαστε μόνοι. Όποιοι πιστεύουν ότι οι θεασότητες του φασισμού και των νεοναζιστικών μορφωμάτων μπορούν να εκδημοκρατιστούν είναι πολιτικά αφελείς και επικίνδυναν ιστόρητοι είτε σε συνδυασμό με αυτά και εξυπηρετούν συγκεκριμένε σκοπιμότητε ο φασισμός να μην είναι γονιδιακός. Η ρήξη όμως μαζί του είναι η μόνη λύση όπως η μάχη του σώματος απέναντι στον καρκίνο. Η οικογένεια και οι φίλοι και οι συνήγοροι του Παύλου Φίσα. Μετά από αυτά εγώ θα σας κάνω μία κλήρωση. Θα κάνω μία κλήρωση και νομίζω ότι έτσι απαντάω. Και σε κάποιον που με ρωτάει από το κινητό του, Λιάνα μα πιστεύει βαθιά πω το 7% των μελών του Ναζιστικού Κόμματο ήταν που εγκλιμάτισε σε κάτι άκρη τη γη και όχι ο γερμανικό λαό. Η έννοια γερμανικό λαό είναι ένα ιστορικό υποκείμενο το οποίο δεν μπορεί να το εξατογενικεύσει αθροίζοντά το. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το 7% μπορεί να είναι τα κριάρια. Αν από κάτω θεωρήσουμε ότι υπήρχαν πρόβατα, έχει δίκιο. Εγώ θεωρώ ότι υπήρχαν πολίτε. Και άρα βγάζει μόνο στο συμπέρασμα. Άντριου Ναγκόρσκι, η κυνηγή των Ναζί. Η καταδίωξη των εγκληματιών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από τι εκδόσει Μετέχμιο, ένα εξαιρετικό βιβλίο με βαθιστόχαστη, σαρωτική εξιστόρηση της αδυσόπιτη αναζήτησης για τη δικαιοσύνη. Γιατί μετά τη δίκη τη Νιρρεμβέργη, ο κόσμο έπαψε να ενδιαφέρεται για τη δίωξη των Ναζί, και έτσι πολλοί ξέφυγαν και το φίδι ζεστάθηκε σε κόρφου. Που δεν φαίνονταν ω τέτοιοι. Άντρου Ναγκόρσκι, Η κυνηγή των Ναζί. Έχω τέσσερα βιβλία από τι εκδόσει μετέχμιο για τους πρώτους τέσσερι, εν προκειμένου και για νέου, που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. Άγγελο Εξάγγελο. Στίχη τραγούδι Διονύση Αβόπλο, Μουσική Μπομπ Ντίλαν. Για μία φράση μόνο, αξίζει τον κόπο να το ακούσετε βαθύτερα. Γιατί. Τα πόδια μου καίκανε μέσα στην ερημιά Η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα Τα νέα που σας έφερα σας χάιντεψαν τα αυτιά Μα παίχουνε πολύ από την αλήθεια Άγγελος, εξάγγελος, μαζίρθα από μακριά Γερωμένος πάνω σε ένα δεκανοίκι Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά Και είχε γλώσσα μόνο για να γλυθεί τα νέα που μα έφερε ήταν όλα μια ψευδιά. Μα ακούγονταν ευχάριστα στα αυτοί μα. Γιατί έμοιαζε με αλήθεια η κάθε του ψευτιά Και ακούγοντα τον ήσυχαζε η ψυχή μα. Έσπισε το κρεφάκι του πίσω από την αγορά. Και έλεγε καλαμπούρια στην ταβέρνα Μπενό βγαίνει και φάτο στα κούρια και στα λούτρα Και χάσε με τα ψάρια μες τη στεράνα, Και περάσε ο χειμώνα που η καλοκαιριά. Και ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα. Όσπου κάποιο βραδάκι βρέθηκε τότε ξαφνικά. Και άρχισε να φωνάζει με μανία. Πόδια μου καήκανε σ' αυτή την ερημιά Η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα Τα νέα που σας έφερα σας χάιβεψαν τα αυτιά Μα παίχουνε πολύ απ' την αλήθεια Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει Και του πάμε να φύγει με βιασμένα Ακού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει Καλύτερα να μη μας πηγανένα δεν είχε νέα Καλύτερα να μη μας πηγανένα δεν νέα Καλύτερα να μη μας και ε, ε, ποιο ήταν το τραγούδι πριν από το διάλειμμα; Κόδεψα να σπάσω το πόδι μου να το προλάβω. Πριν το πει αυτό, με τα λατινικά μου λέει ο Τζόναθαν. Λοιπόν, ε, να σα το διευκρινίσω, γιατί και εγώ τα χάσα. Δεν ξέρω που το ψάρεψε η Νάνση. Δεν το έχω ξανακούσει. Δεν μπορώ να φταίω εγώ όταν δεν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Κάτι φταίει, κάτι δεν παίζεται, κάτι τούτο. Ρωτιόμαστε εδώ μέσα. Ο, ο ηχολήπτη μα είναι πολύ πιο πεπειραμένο από εμένα, ούτε εκείνο το έχει ακούσει. Το τραγούδι λέγεται Quid Donum ή Cvid Donum στα λατινικά. Q-U-I-D Donum. Εντάξει, η, η στίχη του, του Τσατσόπουλου. Η μουσική του Μαρκατόπουλου και στο τραγούδι Παντελίστε ο Χαρίδης». Γιάννης Τσατσόπουλος, Δημήτρης Μαρκατόπουλος, «Παντελήστε ο Χαρίδης». Είναι γραμμένο το 2001 και έχουμε 2016 και πάμε στο 2017. Και είναι πολύ ωραίο πράγμα όταν σε αυτήν εδώ την εκπομπή, χάρη στην ομαδική μα δουλειά και κυρίω καλή στη μανία τη νάση να ψάχνει. Βρίσκουμε ωραία πράγματα να τα μοιραζόμαστε και μοιάζει με δώρο. Ελπίζω να ικανοποιήσα. μου εσύ μου λε τώρα ότι η ζωή του 17 είναι η φάκα, δεν αντιλέγω, οι παροχέ είναι το τυρί. Εγώ θέλω ε, να σα περάσω στην είδηση που κατεμένε είναι η πιο σημαντική από όλες Και έχω και μια πρόταση, άμα την πω τώρα, δεν θέλω να μου απαντήσετε, είναι ρητορικό το ερώτημα αν ήμουν εξουσία θα το έχω κάνει αμέσως στον Σοφιάν 19 χρονών από το Ιράκ στον Καντύρ 19 χρονών επίσης από την ίδια χώρα ε, όχι και στον Καμήλ 19 χρονών μαζί με τον Καντύρ 19 χρονών επίσης από την Αλγερία θα χορηγούσα αμέσως άδεια παραμονή. στη χώρα άδεια παραμονή νόμιμη και εργασία. θα κοίταζα να του βρω και μια δουλειά το ταχύτερο θα προσπαθούσα να τους πίσω να μείνουν στη χώρα και να μάθουν και ελληνικά θα τους αντιμετώπιζα ακριβώς όπως αντιμετωπίστηκε το ταλέντο που λεγόταν και δικαίως ατεντοκούμπο, αλήθεια σας το λέω δεν θα μου φέρνανε λεφτά στη χώρα ενδεχομένως να έπρεπε στα αλήθεια να πάρουν καλούς μισθού για να μείνουν σε αυτόν εδώ τον τόπο είναι ότι καλύτερο έχω διαβάσει για τους πρόσφυγες είναι τα τρία παλικάριά τα δύο από αυτά που τήξανε το ένα το αυτοκίνητο που έπεσε στο λιμάνι Στυχιό με τα δύο παιδάκια που πνιγήκανε και ήταν και ρωτευμένα μεταξύ του. Και έχει μαυρίσει η καρδιά μου για το 15χρονο και τη 19χρονη σε ένα τροχαίο που οδηγούσαν δύο, δύο 20χρονοι. Μι, μιλάμε για ένα δράμα ανίποτο. Δεν έχει νόημα να σταθώ στο δράμα. Το δράμα είναι ανίποτο. Δεν κουβεντιάζεται, δεν κουβεντιάζεται. Δεν κουβεντιάστε, είναι στα πλαίσια τη τραγωδία. Όταν ξέρω όμω. Ότι περνάνε χωρί να φοβούνται τα κακόμοιρα. Φανταστείτε γιατί για νέου άντρε μιλάμε 19 χρόνου. Πρόσφυγε. Και του είχαν όλη την ημέρα να του ανακρίνουν, να δουν τι είδανε, τι δεν είδανε. Δεν φοβήθηκαν ούτε να παρουσιαστώνται τίποτα. Δύο βουτήξανε μέσα στα παγωμένα νερά, οι σκυλοπνιγμένοι που έχουν έρθει από την άλλη άκρη του Αιγαίου. Βουτήξανε μέσα στα παγωμένα νερά να βγάλουν τα παιδιά, το καταλαβαίνετε. Βουτήξανε. Και ο ένα να απάνω να τραβάει αυτού που καταφέρανε να βγούνε. Σε αυτού του ανθρώπου, τι έχω να πω, Έχω να πω κάτι. Δεν ξέρω. Επειδή αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα και δεν έχουμε τα κότσια σε αυτόν τον τόπο. Να το κάνουμε ταινίε, να τα κάνουμε σύριελ να, να δούμε πώ εκπαιδεύεται ο κόσμο να βλέπει τον άνθρωπο ανεξάρτητα από οποιοδήποτε χρώμα παρά μόνο το χρώμα του αίματό του. Που όταν είναι ζωντανό είναι κατακότεινο. Απανταχού τη γη από τον βορρά μέχρι τον νότο. Και όταν πεθαίνει γίνεται μαύρο, μαύρο, κατά μαύρο από τον φασισμό. Δεν έχω άλλο τραγούδι να παίξω, έχω να παίξω ένα από τα ωραιότερα. Πιο βαριά, βαριού πόνου και αυτογνωσίας ε, τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Η στίχη είναι του Γιώργου Σαμολαδά, η έξωχη μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Εδώ θα τα ακούσουμε από μια εκπληκτική χαρούλα Λεξίου Καζαντζίδης, είναι ο πρώτος. Όποια και είσαι 1962 Απομένανε αφιερωμένο Σε όλους τους ανθρώπους Που αντέχουν να πονάνε παραμένοντας άνθρωποι Όποια και να σε, Ότι και να είσαι Ποιο έφυγαν δίχως αφορμή κι όμω δεν έχω καμιά μισήση στο ρίζικό μου έχει γραφτεί Damn it. Πρέπει να βάλω σε διεφημίσεις, αλλά συγχωρήστε με όταν τελειώνει μια τέτοια εκτέλεση ενδεχομένως και να είναι και η καλύτερη εκτέλεση αυτού του τραγουδιού όλων των εποχών είμαι προχωρημένη να παρέμβω με τη φωνούλα μου για να μην κολλήσω τον έναν ήχο με τον άλλον και αρχίστε να μέγα μας ταυρίζετε και να με διαολοστέλνετε έχοντας απόλυτο αισθητικό δίκαιο. Λοιπόν τι σα έχω μια ακόμα κλήρωση από τις εκδόσεις «Διόπτρα» προς τη τους έχουν φτιάξει μια εξαιρετική επαιτειακή έκδοση για τα 40 χρόνια του βιβλίου του Erich Fromm «Να έχεις ή να είσαι» τώρα εδώ που τα λέμε, αν, τα, αν κάποιος δεν το έχει διαβάσει και ακούσει τώρα αυτό το δίλημα «Μέρες που ζούμε» το «Να έχεις ή να είσαι» που αισθάνεται τίποτα επειδή δεν έχει τίποτα και επειδή τα παίρνουν όλα εδώ αρχίζει και γεννιέται ένα ε, ε, ε, γενικό παραλογισμό γύρω από το ερώτημα. Ωστόσο, πάντοτε το διάβασμα, η αντιμετώπιση μια φιλοσοφική θέση, τυράγνησε τη γενιά τη δική μου. Στα πρωτονιάτα τη, α πούμε. Ε, το 1976 έχει πρωτοβγεί το βιβλίο. Εξηγεί γιατί οι δύο τρόποι ύπαρξη του να έχει και να είσαι παλεύουν για το πνεύμα τη ανθρωπότητα. Η αλήθεια είναι, ναι. Ότι οι άνθρωποι χωρίζουν τι δύο κατηγορίε. Σε αυτού που θέλουν να είναι και σε αυτού που θέλουν να έχουν. Με αποτέλεσμα. Ο τρόπος ύπραξης του έχει να οδηγεί τον άνθρωπο σε σαν αναπέραντο εγωισμό σε μια διαρκή ανησυχία μη τυχόν και χάσει ότι έχει ή νομίζει ότι κατέχει. Από την άλλη, ο άνθρωπο που ζει για να είναι είναι ανεξάρτητο, ελεύθερο, δημιουργικό, του αρέσει να εξελίσσεται και γι' αυτό η αγάπη είναι μια δυναμική κατάσταση ύπαρξη. Όταν φτάσει το να φάει, όμω εκεί αρχίζουν και μπαίνουν όλα ένα αμφιβόλο. Σα θυμίζω ότι είναι φιλοσοφική η προσέγγιση και δεν είναι πολιτική. Παρά τα αυτά, και ειδικά για μερικού που μπλέκουν τα μπουτια με τις θρησκείε, με τον Μάρξ, με τον ένα, με τον άλλον. Διαβάζω και από τον πρόλογο στην προμετωπίδα. Προ μπροστά, μπροστά στο βιβλίο, το να έχει ή να είσαι, έχει τρει ρίσει. Ο Λαότσε λέει: οδό προ την πράξη είναι ύπαρξη. Ο Μάιστερ Έκχαρτ λέει: Οι άνθρωποι θα έπρεπε να σκέφτονται λιγότερο το τι πρέπει να κάνουν και περισσότερο το τι πραγματικά είναι. Ο Καρλ Μάρξ, κατά την άποψή μου, λέει το καλύτερο. Για όποιον το καταλάβει και θελήσει να το καταλάβει, επειδή θα ακούσει τη λέξη Μάρξ. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που θα κλείσουν τα μόλι ακούσουν, Καρλ Μάρξ. Όσο λιγότερα είσαι και όσο λιγότερα εκφράζει τη ζωή σου τόσο περισσότερα έχεις και τόσο περισσότερο αλλοτριωμένη είναι η ζωή σου. Θα συμπεράσματα τα δικά σας, ορθόδοξοι και εμεί, νομίζω ότι εγώ μπορώ να σας ρίξω τώρα σε ένα ταγκό. Ένα ταγκό με στίχους και μουσική στα μάτια κραουνάκι και ένα τραγούδι της Δήμητρας Παπίου έτσι ώστε να απαντήσετε να έχεις ή να είσαι. Ότι σα φωτίσει ο Θεός μετά το ταγκό. Τα ματιά είδα του φευγανίδα στην βλεφαρίδα μια μαύρη ρήγα, υπάρχοντα. Θα μένα όλα σαν ξένα όλα. Και αυτή τη κιλίδα δεν ξέρει λίγα υπάρχό. Δεν ήταν ψέματα. Βίλια και βλέμματα την τελευταία φορά στη σκάλα. Υπάρχουν πλαζώματα που σαν φαντάζωματα γύρνανε μέσα μα και λένε άλλα. Μ' αφήνει να σ' αποχωριστώ Υπάρχουν πλάσματα που σαν φαντασμάτα γύρνανε μέσα μας και λένε άλλα Λοιπόν, αυτέ τι μέρε έχω μια δωρεάν συμβουλή. Τι να σα πω τώρα. Σιγά-σιγά πρέπει να πληρώνονται και οι συμβουλέ. Μόνο οι ιατρικέ και αυτέ κάτω από ορισμένε εξαιρετικέ προποθέσει στην εποχή που ζούμε και που κανεί δεν μπορεί να αποφύγει ενδεχομένω οι νομικέ συμβουλέ ή άλλε συμβουλέ στο επίπεδο τη επαγγελματική αποκατάσταση ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι σε λαϊκό κράτο με λαϊκή εξουσία. Ένα έχει ο καθένα τα λεφτά που του πρέπει και του αναλογούν για τη δουλειά που κάνει. Λοιπόν, βιβλία. Έρχεται η εποχή των δώρων Μαλιάζει η γλώσσα μου Βιβλία Τα παιδιά ζητάνε από τον Άι Βασίλη Είδα ένα γράμμα και αγριεύτηκα. Αχ μου λέει Άι Βασίλη Δώσε εμένα ένα τάμπλετ Και στα παιδάκια που δεν έχουν να φάνε φαΐ Και σας λέω εγώ το παιδάκι τώρα Άμα θα πάρει το τάμπλετ Τι φαΐ θα τρώει το κεφαλάκι του Μπορεί να το καταλάβει δεν πω Το καταλάβει πεντάχρονο Κοριτσά σε μένα ένα tablet και στα άλλα παιδάκια που πεινάνε. Εσεί φαντάζεστε ότι στο tablet θα βλέπει παιδάκια που πεινάνε, για να διαμορφώσει έναν τρόπο. Γιατί λέω το βιβλίο. Γιατί το βιβλίο δεν δεσμεύει τη φαντασία των παιδιών, ούτε καν των ενηλίκων. Την αφήνει να πλώνεται. Και από την ώρα που η φαντασία πλώνεται σε σχέση με αυτό που διαβάζει, το μυαλό εξορισμού καλλιεργείται, φτιάχνει τι καινούργιε του επισύναψει, παίρνει άλλα ερεθίσματα. Ζωντανεύει το κεφάλι όταν διαβάζει. Όταν ασχοληθεί μόνο με την αναζήτηση πραγμάτων που έχουν προεπιλέξει όλοι οι άλλοι, γιατί το βιβλίο είναι επιλογή. Θα πάτε το δείτε. Δεν με ενδιαφέρει το κίνητρο κατά από το οποίο θα διαλέξετε βιβλίο. Ειλικρινά σα το λέω. Θα μυρίσετε το χαρτί, θα το πιάσετε στα χέρια σα, να θυμάστε ότι πιάνει ακόμα και όταν παίξουν οι σερβερ ω όπλο. Το έχετε κολό, στην κολότσεπ. Μπορείτε να κάτσετε απάνω του. Μην μου πείτε ότι κατ' ομερικά κομεταχειρίζεστε. Προτιμώ κάποιον που με πιο άγρια και μουτζουρώνει, ενώ σημειώνει, τσακίζει τα φύλλα, κάφτε πάνω σε ένα βιβλίο και το αγαπάει και το διαβάζει από κάποιον που έχει μη μου άπτου, απλώς το ηλεκτρονικό του πέρασμα σε έναν κόσμο τον οποίο δεν ελέγχει και κυρίως δεν έχει τη φαντασία του μέσα. Πάμε λοιπόν πίσω σε κάτι που έχει γραφτεί με πολύ φαντασία, με πάρα πολύ αγάπη, είναι και πολύ ωραία η διασκευή, η στίχη του μεγαλονίκου γκάτσου. Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη πατημένη πάνω στη Συμφωνία νούμερο 40 του Μότσαρτ Ο τίτλος πασίγνωστος Χασάπικο 40 Ο ήχος ξεχασμένος ενδεχοσμένος μέχρι σήμερα Στο τραγούδι ένας εξαιρετικός βασίλης Λέκας Δεν ακούγεται μέν Χασάπικο Αλλά δεν ακούγεται μακριά από τον Μότσαρτ Ήλια μου, Ήλια μου βασιλιά μου μη μ' αφήνει σήμερα. Συνεφιά, συννεφιά στην καρδιά μου, στο κορμί μου σίδερα. Αγωριτωμένο φεριά σε ζώσαν, χαράματα σε πήραν και σε τα Λίγε μου βασιλιά μου πες μου τι μου ζηλέψες. Φώτισες μια στιγμή την καρδιά μου κι στερά βασίλεψε Αγόρη ματωμένο θεριά σε ζώσανε Χαράματα σε πήραν και σε σταυρώσανε Σε ζώα σε σε απαντάω. Η εικόνα τη σύγκρουση, σταλμάτων πολλάκι, ήταν εξαιρετικό βλαπτική για την υγεία. την πνευματική, την οφθαλμολογική, την ακουστική, γενικώ. Και Απαράδεκτη για ανθρώπου που θέλουν να μην συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα στο Κοινοβούλιο με την ψήφο του καθενό και τη Καθεμιανή και με τους λόγους του λόγου του καθενό και της Καθεμιανή παίζονται οι τύχε των υπολείπων εκτό Κοινοβουλίου. Και υποτίθεται ότι είναι εκλεγμένοι και κατά αυτόν η άριστη της επιλογή της κρίση των ψηφοφόρων. Δυστυχώ κάτι τέτοια βλέπει και ξέρει ότι η χρυσή αργή μπορεί να μην μπορεί να επιβληθεί αλλού στη Βουλή. Το στιλάκι τη το έκανε μανιέρα. Α ξεφύγουμε λοιπόν από αυτό και α πάμε στην κάθε σκέψη μου. Σαν και που μόλι διατύπωσα, είναι πολύ καλύτερη εδώ, γιατί τραγουδάει η φωτεινή Βελεσιότου, η στήχη μουσική είναι του Αργύρι Μπακυρτζή, η κάθε σκέψη μου. Τα βάσανα και οι στεναγμοί δεν έχουν, τρει μέρε έχω να είσαι εδώ, τρει μέρε υποφέρω. Φαντάζεστε να το λέει αυτό ο Άδωνη στον Πολάκι και τούμπαλι. Πια, εσέ, δεν μπορώ να ζήσω. for Τα Σα έχω μια μήνυα εκπληξούλα όπω και αυτή που μου ήρθαν εμένα, είναι από τις πολύ ευχάριστε που με κρατάει να κάνω τέτοιε εκπομπέ. Μακάρι να καταφέρω να τι κάνω την 90. Λοιπόν, η Κατερίνα Δημητροπούλου μου στέλνει ε, ένα μήνυμα. Το οποίο θα σα το διαβάσω ως έχει, που να ξέρει κιόλα ότι με χτυπάει καρδιά, ε, και εμένα και την Άνση γιατί η ημερομηνία που μου θα ακούσετε τη χάνει να είναι και η ημερομηνία των γενεθλίων μου. Λοιπόν, Λιάνα, μου καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Το Quid Tonum το άκουσα πρώτη φορά. Στι 20 Τρίτου του 2003, η Όλγα του παραγωγό στο Μελωδία τότε, ανακοίνωσε ότι άρχισαν οι βομβαρδισμοί στο Ιράκ. Αμέσω μετά έπαιξε αυτό το τραγούδι. Ήμουν στο αυτοκίνητο σε μια γειτονιά τη Νίκαια, και την ώρα που το άκουγα, μέλη του Κουκουέ εμφανίστηκαν στο δρόμο κρατώντα αναμένε δάδε, περπατώντα χιωπηλοί, ω ένδειξη διαμαρτυρία και συμπαράσταση στον Ιρακινό λαό. Ήταν συγκλονιστική στιγμή. αργότερα ήταν το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε στη δεξίωση του γάμου μου. Να είσαι καλά, και Νάνση, που μου τα θύμισε όλα. Από μας, Κατερίνα μου, ξανά ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε, το μου και για όλου όσοι ρώτησαν γι' αυτό το τραγούδι. <Τι> <δε σώλη> <ουδιέ> που έχει αγαπήσει, <Τι> <ως> την καλή έρχει, πούς τον ακριβό καρπό <Τι> με του <κάρτες πουταρό, Τι> σε <δράχο> μοχθύρο, <Τι> <Τι> <Τι> και όλους όσοι αυτή σε αυτήν εδώ την εκπομπή το Σαββατοκυριακό και μια παράκληση Σεβαστείτε, αγαπήστε και αναφερθείτε ευγενικά στους ύλωτες της αγοράς τους υπαλλήλους των καταστημάτων που θα μείνουν ανοιχτά ο Κυριακές και θα τσακιστούν και ευτυχώς όχι ακόμα τις 52 που πετούν οι δανειστέ.